Δώστε μου έναν άνθρωπο ταπεινό, δώστε μου έναν άνθρωπο που δεν κατακρίνει, που δεν ασχολείται με τη ζωή των άλλων, που δεν κατηγορεί, που δεν περιεργάζεται τη ζωή, τι αδυναμίε, τα προβλήματα των άλλων. Δώστε μου έναν τέτοιο άνθρωπο και να του φιλήσω τα χέρια. Να πάρω την ευχή του. Και α μην είναι παπά, και α μην είναι μοναχό, και α μην είναι επίσκοπο, α είναι ένα απλό πιστό, αλλά έχει το στόμα του, το νου του και την καρδιά του. Καθαρά από την κατάκριση ωραίο πράγμα αυτό αδελφοί μου να είσαι άνθρωπος που δεν κατακρίνεις, τι θέλεις τι θέλεις και ασχολείσαι γιατί ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων, γιατί περιεργάζεσαι τη ζωή των άλλων γιατί έχεις τόσο εύκολη την κατάκριση στη ζωή σου, γιατί να είναι αυτό το χαρακτηριστικό πολλών χριστιανών ανθρώπων ανθρώπων που εκκλησιάζονται Ανθρώπων που έχουν σχέση με, με εκκλησία, με πνευματικούς, με γέροντες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα και έχουμε σχέση με όλα αυτά τα Άγια πράγματα και έχουμε σχέση και με την κατάκριση. Γιατί να έχουμε αυτή την κατάκριση ως γνώρισμά μας, τόσο μελανό στην ψυχή μας, τόσο φοβερό και δυστυχώς είναι ένα ε, δηλητήριο, δυστυχώς είναι ένα, ένα αγκάθι, είναι κάτι άρρωστο που ανθεί κυρίως στο δικό μας το χώρο Τον εκκλησιαστικό Δεν ξέρω έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους που το λένε ότι Σε κοσμικούς ανθρώπους που είναι εκτός της εκκλησίας Δεν ασχολούνται με τη ζωή των άλλων τόσο πολύ όπως ασχολούμαστε εμείς Που έχουμε τη διδασκαλία του Κυρίου Που ασχολούμαστε με τα λόγια του όλη μέρα Που ξέρουμε το Άγιο Θελημά του Το νόμο του για την αγάπη, για την ταπείνωση Για τη συγχωρητικότητα Για την ευσπλαχνία Για τον καλό λογισμό. Διαβάζουμε βιβλία, ακούμε, σκεφτόμαστε. Κι όμω, εκεί, εκεί, εκεί η κατάκριση. Η κατάκριση. Το ψωμί πολλών ανθρώπων. Είναι εκ των νόνου κάνευ για πολλού ανθρώπου στη ζωή. Αν κάτσουν και μιλήσουν λίγη ώρα, δεν γίνεται. Θα κατακρίνουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να περάσει η ώρα πάνω από 5-10 λεπτά και να μην κατακρίνουν. Μήπω το έχει αυτό κι εσύ. Μήπω το έχω κι εγώ. Μήπω το έχουμε όλοι λίγο και μα βασανίζει αυτό το πάθο. Είναι φοβερό πάθο. Μεγάλη αρρώστια. Αρρώστια της ψυχής. Η κατάκριση. Μην κρίνετε. Ή να μην κρυθείτε. Μην ασχολείστε με τη ζωή των άλλων. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Και εννοούμε εδώ πέρα αμαρτίες τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Τη ζωή του, τις λετομέρειές του, τα θέματα τα οικονομικά του, τα του γάμου του, τα του διαζυγίου του, των παιδιών του, της αρρώστιας του. Από φιλοπερίεργη διάθεση. Από τάση έτσι κουτσομπολιού. Αποτάσσει να αναλύσουμε τη ζωή του άλλου Με μια εσωτερική ευχαρίστηση Να σχολιάζουμε το πρόβλημά του Να δώσουμε ερμηνείες δικές μας Σε αυτά που αυτό σκέφτεται Αλλά αλλιώς τα σκέφτεται αυτός Και αλλιώς τα εξηγούμε εμείς που τα κατακρίνουμε Να δούμε τη ζωή των άλλων Και να μπούμε μέσα στο σπίτι του Χωρίς να μας καλέσει Με το νου και την καρδιά μας Και να πάρουμε θέση Μεγάλη αρρώστια αυτό το πράγμα Μεγάλη αρρώστια Μερικού ανθρώπου, λίγου όμω, ε, που δεν κατακρίνουν. Πραγματικά του ευλαβούμε. Σαν να έχω μπροστά μου ένα χερουβί μου, σαν να έχω μπροστά μου ένα σεραφί Μεγάλο πράγμα. Να βρει τέτοιο άνθρωπο που δεν ασχολείται με τη ζωή των άλλων. Όχι δεν ασχολείται με την προσευχή. Όταν ακούσει, α πούμε, ότι κάποιο πήρε ένα διαζύγιο και πει: Μου αρκεί. Θα κάνω προσευχή. Εννοείται, θα ασχοληθεί με τη ζωή του άλλου. Θα πονέσει. Θα κλάψεις Θα τον αγαπήσεις Αυτό κάντο Να ασχοληθείς Να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό Να αγάπα τον πλησίον σου ναι Άλλο αγαπώ Άλλο προσεύχομαι Άλλο κλαίω για αυτόν που αγαπώ Και νοιάζομαι και τη ζωή του Και άλλο Περιεργάζομαι τη ζωή του Φιλοπερίεργα Και με ένα ύφος κριτικής Ένα ύφος ότι εγώ είμαι Σε ένα υψηλότερο επίπεδο Καλύτερο επίπεδο Που ξέρω, κατέχω τη γνώση. Των πραγμάτων της ζωής τις δικής μου και των άλλων Και δεν κοιτάς τα δικά σου Δεν κοιτάς τα δικά σου Και ξέρετε πολλές φορές κατακρίνουν αυτό Έχω δει άνθρωποι που αν κοιτάξουν τη δική τους ζωή Έχουν όχι απλώς αυτά Που σχολιάζουν για τους άλλους Έχουν και πολύ χειρότερα Και γι' αυτό μερικοί λένε Δεν κοιτάς τον εαυτό σου όταν βρεθεί κανένας, αυτό είναι το ωραίο, όταν κατακρίνεις, να βρεθεί μπροστά σου κανένας αφελής, κανένα παιδάκι έτσι αθώο και απονήρευτο και απλό και αφθόρμητο, να σου πει μια τέτοια κουβέντα, να σε βάλει στη θέση σου και να με βάλει στη θέση μου και να πει, δεν κοιτάς τον εαυτό σου ή να σου πει, αυτά που λες εσύ δεν τα κάνεις. Εσύ ο ίδιος δεν κάνεις παρόμοια και χειρότερα πράγματα. Μιλάς α πούμε και το διαζύγιο του άλλου και εσένα ας πούμε ο Εσένα η συγγενείς σου στο στενό οικογενειακό περιβάλλον έχεις και εσύ ένα διαζύγιο Τι ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων Γιατί το κατηγορείς αυτό Γιατί το περιεργάζεσαι αφού έχει το δικό σου τραύμα Έχει το δικό σου νεκρό Το δικό σου νεκρωμένο εσωτερικό κόσμο Τη δική σου πεθαμένη ψυχή Τι ασχολείσαι με το πένθος των άλλων και με τον πόνο των άλλων Αυτό λέει ο Άγιος Ισάκου Σύρος άμα δεις τον εαυτό σου και το χάλι σου και αν δει το δικό σου νεκρό εαυτό που κουβαλά μέσα σου, δεν θα κλε και δεν θα ασχολείσαι με του νεκρού τη γειτονιά σου. Θα κοιτάς το δικό σου τάφο, το δικό σου πρόβλημα, και θα συμμαζεύεσαι στον εαυτό σου και θα κλείνεσαι στον εαυτό σου, όχι εγωιστικά, αλλά ταπεινά. Και θα λε: Εγώ δεν έχω λόγο. Δεν έχω λόγο να πω για του άλλου. Δεν με κάλεσε κανεί. Δεν με έκανε κανένα κριτή να πω για του άλλου. Σε κάλεσε κανεί να κρίνεις? Σου κανεί να έχει αυτή την εξουσία, αν στη δώσει. Με φόβο Θεού Αν είσαι ας πούμε, δικαστής, Αν είσαι πνευματικός, ιερέας Αν είσαι ε, ένας δάσκαλος Αν είσαι πρέπει να κρίνεις Άλλο κρίνω Και βγάζω μια απόφαση Ήρεμη, ψύχρημη, αντικειμενική Αν ιδιωτελή Και άλλο μπαίνω με εμπάθεια Με κακία Να πάρω θέση, να πετάξω το λίθο Του αναθέματος, να ευχαριστηθώ την πτώση του άλλου Να προκαλέσει μέσα στην ψυχή μου μια ειδονή μια ευχαρίστηση να σχολιάσω τον πόνο του, να περιεργαστώ την περιουσία του, τη σχέση του με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με τους συγγενείς του, αυτά δεν σε αφορούν. Η κατάκριση, μεγάλο, μεγάλο μαρτύριο, μεγάλη πληγή, μεγάλη αρρώστια, θάνατος της ψυχής. Αν κατακρίνεις, δεν θα σωθείς Αν κατακρίνεις, θα κατακριθεί, Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε Μην ασχολήστε Αφού δεν ξέρετε να βγάζετε σωστά συμπεράσματα Αφού ο λογισμός σου, λέει ο Κύριός μας Δεν είναι καθαρός Αφού έχει τόσους βρώμικου δικού σου λογισμούς Πώς είσαι σίγουρος ότι αυτά που σκέφτεσαι για τους άλλους Είναι έτσι όπως τα νομίζεις εσύ Εγώ που είμαι ο Θεός εγώ που είμαι ο παντογνώστης Ο καρδιογνώστης Εγώ που είμαι ο μόνος κατάλληλος Ο μόνος αρμόδιος να κρίνω Δεν κρίνω Και έρχεσαι εσύ και κρίνεις Και μιλάς για όλους και για όλα Για όλα έχεις λόγο Για όλα θες να πάρεις μια θέση Για όλα θες να τοποθετηθεί, Ε όχι λοιπόν Μην τοποθετήσει για όλα Τοποθετήσου εσύ στην άκρη Στην άκρη Δεν έβαλε κα... κριτή Του αδερφού σου το ιδίο Κυρίο πίπτη η στίκη. Ενώπιον του Ιδίου κυρίου και κριτού είστε όλοι, μα λέει ο Θεό. Όταν εμφανιστεί ο Χριστό, όλοι θα γονατίσουμε. Όλοι θα γονατίσουμε. Κανεί δεν θα νιώθει τον εαυτό του τόσο ικανό, ισχυρό, άξιο να σταθεί όρθιο μπροστά στον κύριο. Όλοι θα γονατίσουμε. Κανεί δεν θα κοιτάει τον άλλον, το διπλανό του. Θα νιώθουμε το δέος τη παρουσία του κυρίου. Ήρθε ο κριτή, ο μόνο κριτή τη οικουμένη. Είναι ο κύριο, ο πατήρ. Την κρίση πάσαν δέδοκε το ιό. Και ο ιό μα λέει: Εγώ κρίνω ουδένα. Αν και μπορώ να κρίνω, αν και έχω την εξουσία να κρίνω, δεν κρίνω κανέναν. Σε αυτή τη φάση τη ζωή δεν κρίνω. Θα κρίνω μια φορά, στη δευτέρα παρουσία. Τότε θα κρίνω. Και θα κρίνω και στο τέλο τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μηδέν απ' μακάριζε, αλλά και μηδέν απ' του και κατάκρινε. Δεν ξέρει. Πως θα εξελιχθεί η ζωή κάποιου Δεν ξέρεις το τέλος Δεν ξέρεις τι τον περιμένει Δεν έχει ακόμα ξεψυχήσει Δεν έχει ακόμα φύγει η ψυχή του Μην μιλάς Και μην βγάζει συμπεράσματα Για τους άλλους Πολύ εύκολα Συμπεράσματα βγάζουμε για τους άλλους πω, πω, Πώς είναι έτσι η ψυχή μας Πώς γινόμαστε έτσι οι χριστιανοί Μας το βάλε αυτό ο διάβολος Ο πρώτος που κατέκρινε το Θεό Ο πρώτος που κατέκρινε Που είχε αυτή την κακία που είχε αυτή την κακία να ερμηνεύει διαστρεβλωμένα και πραγματικά διαβολικά να διαβάλει την αλήθεια του Θεού, ήταν αυτό. Ο πρώτο που κατέκρινε. Και πήγε και κατέκρινε το Θεό στον άνθρωπο. Και είπε στον Αδάμ και την Εύα ότι ο Θεό, ξέρει τι σα είπε, φοβάται ο Θεό, μην πάρετε τη δόξα του, από φόβο το έκανε, δεν θέλει να, λάβετε, να λάβετε τη δική του δόξα, τη δική του θέση, γι' αυτό σα είπε να μην τρώτε από όλα, από όλου του καρπού. Από όλου. Δεν μα είπε από όλου. Ένα μόνο μα είπε να μην αγγίξουμε. Ένα δέντρο μα είπε να μην αγγίξουμε τον καρπό του. Όχι από όλους, Βλέπετε, ο Αδάμ και η Εύα στην αρχή είχαν αυτή τη διάβια. Καταλάβανε την κακία και την πονηρία του διαβόλου και ξύπνησαν και του λένε: Δεν μα είπε αυτό που λες εσύ. Άλλο είπε ο κύριο, άλλο μας λες εσύ. Όταν όμω μπήκε μέσα μα αυτό το δαιμονικό στοιχείο τη κρίση, του εγωισμού, που όλα ξεκινάνε από τον εγωισμό μα. Όλα ξεκινάνε από αυτό το θόλωμα του νου. Χάσαμε την απλότητα της σκέψης χάσαμε την καθαρότητα του νου μας τη διάβια του νοερού αυτού μέρους της ψυχής μας και δεν κοιτάμε πλέον μέσα μας κοιτάμε γύρω μας κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι ασχολούμαστε με τους άλλους συνέχεια όλο ο νους μας περιστρέφεται πως μας βλέπουν οι άλλοι, τι θα πούν για μας. Πώ θα εμφανιστώ, πώ θα φανεί αυτό που θα πω, πώ θα φανεί αυτό που θα αντιθώ, το χτένισμά μου, τα ρούχα μου, το σπίτι μου. Βγαίνω από το σπίτι, είναι άλλοι στον μπαλκόνι απέναντι και δεν σκέφτομαι τη δουλειά μου, σκέφτομαι τι λένε τώρα για μένα που με βλέπουν και βγαίνω. Ο νους μα μπερδεύτηκε. Έχασε την απλότητα. Βλέπει ένα μικρό παιδάκι, που το έχει η μάνα του στο καροτσάκι, περνάει και μπορεί και να μην σε κοιτάξει καθόλου. Δεν περιεργάζεται, δεν έχει την περιέργεια. Ζει εκεί που ζει, το παρόν τον εαυτό του, το περιβάλλον του και τις βασικές δικές του ανάγκες. Μετά ο ανθρώπους όσο μεγαλώνει αρχίζει και ασχολείται με τους άλλους. Τι κάνουν οι άλλοι. Ποιος είναι αυτός, πώς μπήκε, τι είναι αυτή, πώς στέκεται έτσι, τι είναι αυτό που φοράει, γιατί μιλάει έτσι. Ασχολούμαστε με τους άλλους. Και δεν ασχολούμαστε απαθώς, αλλά εμπαθώ. Δεν βλέπουμε απλώς, αλλά περιεργαζόμαστε. Βλέπουμε εμπαθώ. βλέπουμε με τάση σχολιασμού. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα, αυτή η αυτή η κατάκριση βασανίζει τη ζωή μας και δεν μας αφήνει να γίνουμε αληθινά ευτυχισμένοι, να βρούμε τη σχέση του Θεού με την ψυχή μας και της ψυχής μας με το Θεό. Κάποτε έρθει έλεγε στο πνευματικό του για του άλλου. Μόνιμο φαινόμενο. Μόνιμο φαινόμενο. Πα να εξομολογηθεί και αντί να εξομολογηθεί, κατακρίνει και σχολιάζει άλλου. Άλλου. Και είναι κάποιοι άνθρωποι, όποτε έρχονται, ξεκινάνε και του λέει ο πνευματικό: Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πάλι θα μου πει για αυτό. Πάλι θα μου πει για τον άντρεφό σου. Πάλι για την πεθερά σου. Πάλι για τον γειτονά σου. Περι μου ήρθε να εξομολογηθεί. Μην ασχολείσαι με το τι κάνουν οι άλλοι στη ζωή σου. Κοίτα τον εαυτό σου. Εσύ και ο Θεό σου. Αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι προσπάθησε να νιώσεις ότι είσαι εσύ και ο Θεός πάνω στη γη εγώ και ο Θεός πάνω στη γη και να ειρεμήσεις. όχι να περιφρονήσεις τους άλλους όχι να πεις δεν με νοιάζει άλλοι ας χαθούν, ας μην υπάρχουν, όχι αυτό αλλά δεν έχω λόγο δεν έχω αρμοδιότητα να κρίνω τη ζωή των άλλων λοιπόν κοίτα τον εαυτό σου κοίτα τον εαυτό σου και σταμάτα να κατακρίνεις και τα καλά, μερικοί σχολιάζουν και τα καλά και τα ερμηνεύουν στραβά. Βλέπει κάτι καλό στη ζωή του άλλου, δεν καταλαβαίνει γιατί αγοράζει με έναν αυτοκίνητο με απλότητα. Εσύ που το βλέπει, αρχίζει τι ερμηνείε. Με τον ξέρουμε τώρα. Θέλει και αυτό, ορίστε, πήραν όλοι οι αυτοκίνητο, πήρε και ο Τάδε. Φαντάσου, τώρα θέλει κάτι να μα δείξει, μεγάλη προσωπικότητα. Ε, γιατί το λε αυτό. Γιατί το λε, τι είσαι εσύ που ξέρει, Ποιο είσαι εσύ και ποια είσαι εσύ που ξέρεις τα κίνητρα του άλλου. Είσαι εσύ ο Θεός. Ε, τον ξέρω αυτόν, τον... τον ξέρεις εσύ αυτόν. Την ψυχή σου την ξέρεις. Τα δικά σου τα λάθη τα ξέρεις. Το δικό σου το πρόβλημα, το μεγάλο, το εγω... τον εγωισμό σου τον ξέρεις. Δεν κοιτάς να συμμαζέψεις τα δικά σου, τα συμμαζεύτα. μερικές φορές. Λοιπόν, δεν πάμε καλά στο θέμα αυτό. Πολύ κατάκριση. Βέβαια, όλα τα λάθη μας, όλα τα πάθη μας, όλες οι κακίες μας προσέξτε τώρα τι θα πούμε όλα αυτά κρύβουν κάτι καλό στη βάση δηλαδή όλα τα λάθη και τα πάθη και οι αμαρτίες μας είναι αρετές, διαστρεβλωμένες είναι υγιείς δυνάμεις της ψυχής που τις κατευθύνουμε σε λάθος στόχο σε λάθος κατεύθυνση προσέξτε τι εννοώ όταν θες να κατακρίνεις το κακό που βλέπεις γύρω σου στην πραγματικότητα δείχνεις ότι κατά βάθο δεν σου αρέσει το κακό Υπάρχει κάτι υγιές λάδι δηλαδή, στη βάση Βλέπεις το κακό και θες να το στιγματίσεις Αλλά το λάθος ποιο είναι Ότι το κακό δεν στιγματίζεται έτσι Το κακό δεν διορθώνεται έτσι Δεν διορθώνεις τον άλλον που κάνει ένα λάθος Κάνοντας κι εσύ ένα καινούριο λάθος Ένας λαδί δηλαδή, που επαναστατεί για τα κακό σκήμενα της κοινωνίας το αρχικό κινητρό του είναι η αγάπη προς το αγαθό. Θέλει κάτι ωραίο, θέλει μια καλύτερη κοινωνία, θέλει ένα καλύτερο πολιτισμό, μια καλύτερη, ένα καλύτερο κράτος. Όντως, κάτι καλό ζητάει η ψυχή μας στο βάθος. Δεν ζητάμε κάτι κακό, κάτι καλό ψάχνουμε όλοι. Όλες οι αμαρτίες, κάτι καλό ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι με όλες τις αμαρτίες που κάνουν, αλλά δεν ξέρουν πού να το ζητήσουν. Και χτυπάμε λάθο πόρτα Και χτυπάμε με λάθο τρόπο Και αντί να χτυπήσουμε το κακό Χτυπάμε και ματώνουμε τα δικά μας χέρια Το δικό μας στόμα Το δικό μας σώμα Τη δική μας ψυχή Αυτοκαταστρεφόμαστε Λοιπόν οι Άγιοι Αυτό ζητάνε Ζητάνε το αγαθό Το καλό Το σωστό Τη θεραπεία του κακού Με το σωστό τρόπο Όχι το στιγματισμό του κακού Όχι απλώς να σχολιάσεις Όχι να Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι ανώδυνο, αυτό είναι μεγάλη σημεία και καταστροφή για την ψυχή σου και καμία βοήθεια για την εποχή σου και για την κοινωνία σου. Αρθές να βοηθήσεις, αλλιώς πρέπει να κινηθείς. Αλλιώς πρέπει να κινηθείς. Κάποτε ο Άγιος Αντώνιος βρέθηκε σε αυτό το δίλημα. Τους Αγίους και τους πνευματικούς και τους ιερείς τους μπερδεύουν πολύ και να τους βάλουν, να τους πάρουν με το μέρος τους γιατί έχουν ένα κύρος. Και λένε αν βάλουμε αυτόν και πει και είναι με τη γνώμη μας και είναι υπέρημον, ωραίοι θα είμαστε. Θα λένε το είπε ο πατήρ τάδε, Το έτσι είπανε, θα το πει και ο Άγιος Αντώνιος. Θέλει να τον βάλει να, να, να βγάλει μια καταδικαστική απόφαση Βλέπε κατάκριση, να κατακρίνει κάποιο μοναχό Ήταν ένας μοναχός λέει που ε, έφυγε από το μοναστήρι Να πουλήσει τα καλάθια στην πόλη Και παρασύρθηκε και έπεσε σε αμαρτίες Άνθρωπος ήταν Ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα κάνει Ο πυλός ζητάει τον πυλό Το χώμα φέρεται σαν χώμα φέρεται Δεν είναι άγγελος, άνθρωπος είναι έκανε κάποια λάθη έκανε αμαρτίες Ωραία. γύρισε μετάνιωσε, θέλησε εκλαμμένος να γυρίσει στο μοναστήρι και να... να πει το Ήμαρτον και η μοναχή η καλή ε, το λέει ο βίος του Αγίου Αντωνίου τα λέει αυτά για μας τα λέει παρόμοια βιώματα έχουμε και εμείς παρόμοια κακία παρόμοια σκληροκαρδία αυτή η σκληροκαρδία του εκκλησιαστικού χώρου τι φοβερό που είναι αυτή η σκληρότητα που μας πιάνει εμάς τους χριστιανούς Οι κοσμικοί πιο εύκολα συγχωρούν Γιατί ξέρουν από αμαρτίες Γιατί λέει ε, άνθρωπος είσαι Έκανες και αυτό Εντάξει και εγώ το κάνω σε, σε, σε καταλαβαίνω Άνθρωπος είσαι Ο χριστιανός Επειδή καμιά φορά αυτό που κάνει δεν το απολαμβάνει Δεν το ζει με ευχαρίστηση ε, Αλλά κατά ζηλεύει και αυτό τι αμαρτία. Κατά βάθος καταπιέζεται για να κάνει το καλό Όταν δει το κακό στους άλλους Αγανακτεί. Γιατί σου λέει αυτός να, να κάνει αυτό το κακό Γιατί να κάνει αυτή την αμαρτία Και να απολαύσει και να χαρεί την κοσμική ζωή Γιατί εγώ να ψήνομαι και αυτός να απολαμβάνει Γιατί σε πειράζει Γι' αυτό εσύ αγωνίζεσαι Ενάς σε σωστός, Για να ευχαριστήσει μετά Και να στιγματίζεις Και να πολεμάς τις πτώσεις των άλλων Αυτή είναι η η ευσπλαχνία σου, αυτή είναι η καλοσύνη σου, αυτή είναι η συμπάθειά σου, αυτό είναι το μαλάκωμα της ψυχής σου, έτσι η ψυχή σου έγινε ευαίσθητη. Πού είναι αυτή η ευαισθησία, Πού πήρε την ευαισθησία αυτή που χαρίζει το άγιο πνεύμα, Εσύ έχει πολύ σκληρότητα. Εσύ είσαι έτοιμο με ένα λίθο στο χέρι να πετάξει την πέτρα αυτή του αναθέματο πάνω σε όλου. Πιάσα λοιπόν τον Άγιο Αντώνιο, Η υπερορθόδοξη αυτή μοναχή στο χερι να πεταξεις την πετρα αυτη του αναθεματο πανω σε ολου πιασα λοιπον τον αγιο αντωνιο η τόσο μοναστηρι τοσο και που δεν συγχωρούσαν κανέναν και του λένε του μοναχού του αμαρτωλού πρέπει να, φύγεις. πρέπει να φύγεις τελείως αυτά που έκανες δεν χωράει τέτοιος άνθρωπος στο μοναστήρι μας μα λες του μοναστήρι ποιοι πάνε λέει αυτός οι αμαρτωλοί δεν πάνε αμάρτησα η μάρτηκα το κυρίο ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώ ποιόν με στήθεια παντός σί μόνο ημαρτον λέμε στο Θεό σε σένα αμάρτησα σί κύριε Μόνο ήμαρτων. Σε εσένα μάρτυσα. Δεν αμάρτησα σε ανθρώπου. Όλε οι αμαρτίε μα στο Θεό αναφέρατε Όχι σε ανθρώπου. Λοιπόν, ο Θεό θα με κρίνει. Εσύ θα κρίνει τι κάνω εγώ. Εγώ θα κρίνω τι κάνει εσύ. Στο Θεό δεν είμαστε όλοι. Ε. Η αναφορά μα αυτό δεν είναι. Υπόλογοι. Στο Θεό δεν είμαστε. Όχι λέει. Δεν είναι ο Θεό μόνο. Είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Έχουμε και εμεί εξουσία. Α. Θε εξουσία λοιπόν. Ωραία. Και τι λέει η εξουσία σου. Τι λέει. Η δίκη σου Αυτή η δίκαιη δίκη που θα κάνεις Λέει ότι πρέπει να φύγεις Έξω από το μοναστήρι Δεν χωρούν τέτοιοι άνθρωποι σε αυτό το μοναστήρι Και περιμένετε Περιμένετε να δείτε Έλα εδώ Αβά Αντώνη Άγια Αντώνη Μέγα ασκητή της Ερήμου Ο καθηγητής της Ερήμου Ο μέγας αυτός στήλος Της ορθοδοξίας Της ποιμαντικής Των δογμάτων Της αληθείας της εκκλησίας Έλα εδώ εσύ. Εσύ, θα είναι Λοιπόν, αυτός ο μοναχός αμάρτησε Αυτό και αυτό έκανε Πρέπει να φύγει Δεν πρέπει να φύγει Πες το πες το πες το και εσύ Και ο μοναχός αμαρτωλός Περίμενε την απόφαση Ό,τι έλεγε ο Άγιος Αντώνιος θα γινόταν Αλλά ο Άγιος Αντώνιος Και κάθε Άγιος Χριστιανός Και κάθε άνθρωπος του Χριστού Του Χριστού Του αληθινού Θεού Και του αληθινού Χριστού Όπως αυτό διδάσκεται μέσα από τα Άγια και όχι όπω τον θέλουμε εμείς τα δικά μας μέτρα και σταθμά τη κακία και τις εμπαθίας Τους λέει ο Άγιος Αντώνιος, ακούστε να σας πω κάτι Ήταν ένα καραβάκι και βγήκε στο πέλαγος Α, θα πει ιστορία Ο Αβάς θα πει ιστορία, χαλαρώστε Για να ακούσουμε την ιστορία να μας ηρεμήσει Ήδε ένταση φαίνεται και θέλει να μας γαλινέψει Για να ακούσουμε την ιστορία του Αγίου Αντωνίου Λοιπόν, ακούστε Πάμε στη θάλασσα. Ένα καράβι ξεκινάει να βγει στο πέλαγο. Με πολλέ πραμμάτιε, με, με πολλού σαυρού και μεγάλο βάρος Και έπεσε στα κύματα. Έπεσε σε πειρατέ, έπεσε σε εμπόδια. Κινδύνευσε να βουλιάξει. Μπήκαν νερά μέσα. Οι ναύτε κάτι έκαναν με το ζόρι. Αγωνίστηκαν. Έδωσαν τα πάντα τι δυνάμει του όλε όλη νύχτα. Δεν κοιμήθηκαν. Πάλεψαν με τα κατάρτια. Έκαναν τα πάντα να σώσουν το καράβι. Το έσωσαν. Έχασαν αρκετά βέβαια Έπεσαν πολλά στη θάλασσα Χάσαν μερικούς της αυρούς, Αλλά το καράβι σώθηκε και γυρίζει Γυρίζει στο λιμάνι Το βλέπουν οι άλλοι στο λιμάνι Που γυρίζει αυτό το καράβι Το ανεμοδαρμένο Το χτυπημένο, το ταλαιπωρημένο Και βγαίνουν αυτοί στο λιμάνι Και παίρνουν πέτρες Και παίρνουν βόλια Και παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά του, Με σκοπό να το βουλιάξουν το καράβι Και λέει ο του καραβιού. «Έρχομαι γυρίζω, γλίτωσα, γλίτωσα, ξέρετε που βρέθηκα, πού, πού να βλέπατε αυτά τα κύματα, τα τεράστια, να βλέπατε το σκοτάδι, την άβυσο της θάλασσας, κινδύνευσα, Χριστέ μου, γλίτωσα, έρχομαι στο λιμανάκι, και του λένε άλλη, λιμανάκι, λιμανάκι, θα σε βουλιάξουμε, εδώ θα σε βουλιάξουμε, σε αυτό το λιμανάκι, εδώ που γύρισε θα σε βουλιάξουμε. Λοιπόν, λέει ο Άγιο Αντώνιος, χαλάρωσαν, οι μ Πού τον πάει. Άρχισε να ξυπνούν. Γιατί όταν ο νου θολώσει, δεν καταλαβαίνει. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Ενώ καταλαβαίνει. Και λέει, Καταλάβατε τι εννοώ. Αυτό ο άνθρωπο ήταν ένα καράβι. Έκανε ό,τι έκανε στη ζωή του. Αμάρτησε, έμπλεξε, ασότεψε. Πε εσύ τη χειρότερη αμαρτία. Πε ό,τι θέλει να το ευχαριστηθεί. Θε να πει, πε. Βάλε μια αμαρτία εσύ που θέλει. Έκανε ό,τι έκανε. Στο πέλαγο τη ζωή, όλα μπορεί να γίνουν. Κάνει δεν είναι σίγουρο. Το καραβάκι τη ζωή του πως θα φτάσει ως απέναντι γλίτωσε όμως το καράβι γυρίζει τώρα στο λιμάνι και ενώ γλίτωσε στο πέλαγος βαλθήκατε εσείς να το βουλιάξετε το καράβι μέσα στο λιμάνι είναι καλό αυτό πρέπει να γίνει καταλαβαίνετε ότι το λέω για εσάς και θέλετε τώρα σε αυτή την απόφασή σας να πω και εγώ το ναι όχι ή να σα πω κάτι άλλο λέει, που το είδα μια φορά στι όχθε ενό ποταμού που είχε λάσπη. Που είχε ένα έλο. Και πήγε κάποιο και άρχισε να βουλιάζει. Τον τράβαγε λάσπη μέσα. Και φωνάζει βοήθεια. Δεν πρόσεξε πως σπάτησε, βούλιαζε. Και φωνάζει βοήθεια, σώστε με. Και έρχονται κι άλλοι να τον βοηθήσουν. Και αντί να τον βοηθήσουν, με τόσο άτσαλε κινήσει που κάνανε, τον βουλιάζαν πιο βαθιά στη λάσπη. Και του λέγανε κάτσε να σε πιάσουμε, κάτσε να σε. Έλα από εδώ, έλα από εκεί. Και όπω τον σπρώχνανε, αντί να τον βγάλουν στη στεριά, να καθαρίσουν το κορμί του το Να τον πλύνουν. Να του δώσουν ρούχα καθαρά το βουλιάξανε μέσα Τι συμπεριφορά είναι αυτή Τι σκληρό είναι αυτή που σας πιάνει Αυτό κάνετε κι εσείς Ο μοναχός ο αμαρτωλός τα άκουγε Οι άλλοι μοναχοί τσουρουφλιστήκανε Τα ακούγανε και δεν μιλάγανε Τα ακούγανε και λέγανε μάλλον Για μα τα λέει όλα αυτά Τη σκληροκαρδία μας Όταν κατακρίνεις Όταν στιγματίζεις τη ζωή του άλλου Είσαι πολύ σκληρόκαρδος Κατά βάθος. Είσαι πολύ σκληρόκαρδος Διότι πήγαινε δες τον εαυτό σου στον καθρέφτη Όταν κατακρίνεις Τώρα με τα και φωτογραφίες Βγάλτε μια φωτογραφία να δείτε τον εαυτό σας Σε τέτοιες ωραίε στιγμές Δες τον εαυτό σου Πώς γίνεσαι Ούτε ένα δάκρυ Τίποτα δεν στάζει στα μάτια σου. Λαμπυρίζουν τα μάτια όταν κατακρίνεις αλλά λαμπυρίζουν δαιμονικά. Είναι αυτό που λέει: γυάλισε το μάτι του. Το μάτι σου γυαλίζει και από τον Χριστό, αλλά και από τον πειρασμό. Υπάρχει η λαμπρότητα που φέρνει ο Χριστός στα μάτια σου και είναι μια λαμπρότητα, σαν την ανατολή του ήλιου, που καθαρίζει ορίζοντα και λάμπουν τα πάντα. Σαν τη σταγόνα που στάζει στο φιλαράκι και πέφτει μέσα τη το φω και διαθλάται και φαίνεται κάτι πανέμορφο. Υπάρχει όμω και το φως το άγριο Υπάρχει αυτή η αγριότητα στα μάτια Έτσι είσαι όταν κατακρίνεις Δεν έχεις κλάψει Δεν έχεις προσευχηθεί Δεν αγαπάς Μισείς Ζηλεύεις Αντιπαθείς Και έχεις μια χερεκακία Φθονείς τον άλλον Χαίρεσαι να τον σχολιάζεις Αυτό σ' αρέσει Λοιπόν Έτσι είμαστε όταν κατακρίνουμε Αυτό σημαίνει κατάκριση Αυτό σημαίνει κατάκριση Ο διάβολος, ο παμπώνηρος Ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής μας Ο εχθρός όλου του κόσμου Αυτός που δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του Αυτός που δεν μπορεί να τα βρει ούτε με, τον, ούτε με τον άλλο διάβολο που είναι δίπλα του Γιατί δεν υπάρχει αγάπη Αυτός έχει καταφέρει και έχει διαστρεβλώσει Τις φυσικές δυνάμεις, τα φυσικά δώρα του Θεού Τα θεϊκά δώρα που μας έχει δώσει ο Κύριος και τα έχει διαστρεβλώσει προς το κακό Μας δίνει ο Θεός για παράδειγμα Το θυμό Το θυμό Αυτή την ένταση της ψυχής Το θυναμισμό που μας πιάνει Και είμαστε αποφασιστικοί να πούμε κάτι Και να κάνουμε κάτι Αυτή την το νεύρο Μας το έχει δώσει ο Θεός Δεν μας το έχει δώσει όμως Για να σαρώνουμε τους άλλους Και να μιλάμε στο σπίτι και να ισοπεδώνουμε τους χαρακτήρες όλους Μας το έχει δώσει Για να θυμώσουμε με τον εγωισμό μας Να θυμώσουμε με την κακία μας Να θυμώσουμε μια δικία που γίνεται Αλλά όχι με τον άνθρωπο Και έρχεται τώρα ο διάβολος και παίρνει το θυμό Και τον κάνει κακία Μίσος προς τον αδερφό μας Και όχι προς τον εχθρό μας Τον αληθινό που είναι ο διάβολος Και η ίδια η ψυχή μας η Έρχεται ο διάβολο Στο όρος Το σαραντάριο Που ο κύριο και του λέει πεινά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεινά. Κακό ποιο είναι. Κακό είναι ότι την πείνα έρχεται τώρα ο διάβολο να την εκμεταλλευτεί και να την κάνει αφορμή να πέσει ο κύριο σε εγωισμό, σε έπαρση, σε αλαζονία, σε βιασύνη, σε υπακοή στον διάβολο. Και τι του λέει. Πε να γίνουν οι πέτρες ψωμί. Τι σου λέω, κάτι κακό. Σου λέω να φά. Ναι, μου λε να φάω. Αλλά έρχεσαι και παίρνει την πείνα μου. Πού είναι κάτι φυσιολογικό. Έρχεσαι και παίρνει την πίνα μου εσύ, διάβολε. Να την κάνεις εσύ κάτι άλλο. Να την κάνεις λεμαργία, να την κάνεις απιστία, να την κάνεις περιφρόνηση στο Θεό, να την κάνεις ανταρσία στο Θεό. Η πείνα δεν είναι κακό, αλλά όλα τα άλλα που είπα είναι κακό. Και αυτό κάνει ο πειρασμός. Παίρνει το καλό που έχεις μέσα σου, την τάση για το αγαθό, την τάση που έχεις να βάζεις τάξη στα πράγματα της ζωής. Να βλέπει κάτι να το διορθώνεις, πως βλέπει ένα στραβό αντικείμενο σπίτι και το ισιώνεις. Αυτό είναι φυσιολογικό, Ωραίο πράγμα είναι και ωραίο πράγμα είναι να βλέπει τα κακώ κείμενα και να θες να τα βάλει σε μια τάξη. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά ο τρόπο που σε βάζει ο διάβολο να χρησιμοποιήσει είναι άρρωστο. Είναι δαιμονικό. Γιατί? Ε, γιατί αυτόν τον τρόπο, ξέρει. Σου δίνει ό,τι έχει. Όταν επενδύσει στον εγωισμό σου και στον πειρασμό, ε, αυτό θα σου δώσει τρόπο να χειρίζεσαι τη ζωή σου. Εγωιστικά θα τα βλέπει όλα, δαιμονικά θα τα αντιμετωπίζει όλα. Διαστρέφει λοιπόν την αγάπη για το δίκαιο. Διαστρέφει την αγάπη για το σωστό και την αλήθεια Θέλει πολύ προσοχή Είναι σχηνοβασία Είναι σαν να βαδίζεις Στην άκρη ενός Και κινδυνεύεις Και τώρα που τα ακούς δεν το καταλαβαίνει. Και τώρα που τα ακούς τα κλείσεις εκπομπή Και θα αρχίσεις, θα αρχίσεις πάλι να κατακρίνεις Και μπορεί και μένα να με κατακρίνεις τώρα που μιλώ Και να λες, α, τώρα τι μας παριστάνει και αυτός Άντε θα μας πει αυτός για την κατάκριση Πάλι κατακρίνεις Και εγώ μπορεί να κατακρίνω εσύ να πει με κατακρίνεις. Και δεν βρίσκουμε άκρη και δεν βρίσκουμε τέλειωμό. Γι' αυτό είναι πιο έξυπνος αυτό που θα σταματήσει χωρί να τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ δεν κατακρίνω να πει, θα σταματήσω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Γιατί αν κάτσω και ασχολούμαι, αν οι άλλοι κατάλαβαν ότι εγώ δεν κατακρίνω, αν οι άλλοι ε, θα συνεχίσουν να κατακρίνουν εμένα που δεν κατακρίνω και ασχολείται με αυτά και μπει σε αυτή τη μικροπρεπή αναζήτηση που τελειωμό δεν έχει. Δεν θα ειρεμίσει ποτέ. Ζήσε εσύ τον παράδεισο σε αυτή τη γη. Φέρε τον Χριστό στη ζωή σου και μην ασχολείσαι αν οι άλλοι το κατάλαβαν, αν οι άλλοι ανταποκρίθηκαν, αν οι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Γίνε εσύ αυτός που πρέπει να είσαι. Όπως το θέλει ο Θεός. Και σταμάτα. Και να καταλαλεί, και να κατακρίνεις, και να εξουθενώνεις. Σταμάτα τα. Σταμάτα και τα τρία. Καταλαλώ Κατακρίνω, εξουθενώνω. Λαλό, θα πει λαλό κατά του άλλου μιλάω εναντίον του και σχολιάζω τη ζωή του δηλαδή να πω ότι ο Τάδε είπε ψέματα αυτός έκλεψε αυτός αδίκησε αυτός χώρισε αυτός ε, τον είδα ότι έκανε αυτό το άλλο αμάρτημα φέρθηκε έτσι κι αλλιώς αυτό λέγεται καταλαλία, λαλό κατά του άλλου λέω το αμάρτημά του αόριστα χωρί να το ταυτίσω με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο αλλά το λέω. Αυτό είναι το κουτσομπολιό, η συζήτηση αυτή που κάνουμε. Σταμάτα το αυτό. Δεν σε αφορά. Τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεν σε αφορά αυτό. Άλλο καταναλιά, άλλο κατάκριση. Κατάκριση είναι να μην πεις ότι ο Γιάννης είπε ψέματα αλλά να πεις ότι ο Γιάννης είναι ψεύτης. Είναι να πεις όχι ότι ο άντρα σου Πίνει Αλλά να πει ότι ο άντρας σου είναι μέθισος Ότι είναι Μπεκρής Ότι είναι εξαρτημένος Αυτό είναι κατάκριση Παίρνεις την αδυναμία του άλλου Την ταυτίζεις με τον άνθρωπο Το κάνεις ένα πράγμα Το αμάρτημα με τον άνθρωπο Και τον χαρακτηρίζεις, τον χαρακτηρίζεις. Το ότι εγώ θα πω ένα ψέμα Δεν, πει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να με πει ψεύτη Πριν να πεις ότι Είπε ένα ψέμα γιατί ένα ψέμα είπα Μπορεί αύριο να μην πω κανένα Και μπορεί να μην έχω πει άλλο στη ζωή μου ποτέ πριν Όταν όμως πεις ότι είναι ψεύτης Είναι κατάκριση Τον στιγματίζεις Του βάζεις μια μόνιμη ιδιότητα Τον κατηγορείς Γι' αυτό λέγεται κατηγορούμενο Αυτός είναι κάτι Δεν ξέρεις λοιπόν αν είναι για πάντα Ο τάδε ασώτευσε Ναι ασώτευσε Αν όχι για πάντα έκανε μια ασωτεία Δύο τρει, Αλλά μπορεί αύριο να πάψει να είναι ασώτος. Και μπορεί πριν λίγα χρόνια να μην ήταν ποτέ πλην, πριν άσωτος Αυτό είναι η κατάκριση Και η εξουθένωση είναι να τον αντιπαθήσει μέσα σου Όχι απλώς να τον σχολιάσεις Όχι απλώς να τον στιγματίσεις Αλλά και να, τον, να αποστραφείς το πρόσωπο σου από αυτόν Και να πεις όσο με αυτός φυ, χαμένος είναι Αυτός δεν σώζεται με τίποτα Παλιά πα, πα, τί, άνθρωπος Δεν βλέπετε. Δεν του μιλάω αυτόνου ξανά τον απορρίπτεις, δεν θες ούτε να το σκέφτεσαι Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε για συνανθρώπους τους ε, Για φίλους, για συγγενείς Ούτε να τον βλέπω Ζωγραφιστό να μου τον φέρεις δεν θέλω μπροστά μου Δεν θέλω να τον βλέπω Αυτό είναι εξουθένωση Αγαπητέ μου αν αυτό το πει, Δεν πρόκειται ποτέ εσύ να σωθεί. Στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού της αγάπης Δεν μπαίνουν τέτοιοι άνθρωποι με τίποτα Μπαίνει μέσα στον παράδεισο ό,τι και να κάνεις όπου και να πας, όσο και να προσκυνάς όσους γνωστούς και αν έχει, και όσες φορές και αν έχει πάει σε όλα τα προσκυνήματα του κόσμου αν δεν μάθεις να αγαπάς να συγχωράς να μην σχολιάζεις, να μην καταλαλεί, να μην κατακρίνεις να μην εξουθενώνεις δεν πρόκειται να σωθείς δεν πρόκειται να σωθεί με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα αν είχες λίγη αυτο αυτογνωσία θα σου πολύ καλύτερος Λίγη αυτογνωσία χρειάζεται. Λίγη αυτογνωσία. Να δούμε λίγο το δικό μα αυτό. Το δικό μας χωράφι. Το γεμάτο αγκάθια και τριβόλια και ζυζάνια. Το γεμάτο ακαταστασία. Κοίτα λίγο μέσα σου. Κι ά του άλλου. Ρίξε λίγο το φως μέσα σου. Και μετά να δεις πόσο υπηκοί είσαι. Σε... Μετά όλοι οι άλλοι θα σου φαίνονται άγγελοι. Θα λες Χριστέ μου, με... δεν με φέρε στον πλανήτη γη. Γεννήθηκα μέσα σε αγγέλους. Όλοι είναι καλή. Όλοι είναι καλύτεροι από μένα Γιατί γιατί εγώ έχω κάτσει και έχω δει τον εαυτό μου Και έχω βρει μέσα Και έχω βρει και έχω βρει Όχι λίγα πράγματα Λογισμούς, επιθυμίες Όνειρα, σκέψεις Φαντασίες και φαντασιώσεις Αμαρτίες Του παρόντος και του παρελθόντος Και σχέδια για το μέλλον Και κακίες Και όσα έχω κάνει και δεν έχω κάνει Πω πω πω τι είμαι εγώ πώ θα βγω Εγώ να κοιτάξω τον αδερφό μου Πόσο Άγιος Δωρόθεος έλεγε ότι και το να δει τον αδερφό σου στο πρόσωπο είναι μια παρησία. Δείχνει ένα θράσο, γιατί δεν είσαι άξιο να δει του άλλου. Είναι δώρο του Θεού το ότι μπορεί και αντικρίζεις το πρόσωπο του αδερφού σου, του παιδιού σου, του άντρα σου, τη γυναίκα σου, του γείτονά σου. Είναι δώρο του Θεού. Είναι τιμή να βλέπει το πρόσωπο του ανθρώπου, του συνανθρώπου σου. Και αν καταλάβει τι είσαι εσύ και πόσο βρώμικο είσαι εσύ. Δεν θα έχεις μούτρα ούτε τους άλλους να αντικρίσει, Όχι να τους κατακρίνεις Όχι να τους σχολιάσεις Και θα λες όλους Αδελφοί μου Όλοι εσείς θα σωθείτε Εγώ μάλλον έτσι όπως είμαι δεν μπορεί να σωθώ Πρέπει πολύ να διορθωθώ Πρέπει πολύ να κλάψω Πολύ να μετανοήσω Πολύ να αλλάξω Θα έχεις επίοικια Επίοικια Είμαστε πολύ αμαρτωλοί, αλλά με πολύ λίγη αυτογνωσία. Με πολύ λίγη λύπη για αυτές τις αμαρτίες. Γι' αυτό δεν διορθωνόμαστε. Και μάλιστα όταν κάποιος έχει παλέψει με ένα ελαττωμά του και το έχει κόψει και έχει χύσει αίμα στην καρδιά του, ε, δικό του αίμα πολύ, είναι πολύ επίκειες μετά στους άλλους. συνήθω Είναι. Άμα είναι φιλότιμος. Άμα γίνει εγωιστής μετά βέβαια και κενόδοξος και το πάρει επάνω του... Γίνεται γι' αυτό χειρότερο. Άστα. Λε καμιά φορά καλύτερα να σου αμαρτωλό και να έχει και λίγη μετάνοια επάνω σου, παρά να σε αυτό που είσαι, που έγινε καλό, αλλά τόσο εγωιστή. Το λέει ο Άγιο Ιωάννης, ο Συναίτη το λέει αυτό, τη κλίμακο. Προτιμώ λέει κάποιον που αμάρτησε και μετάνιωσε, παρά κάποιον που δεν αμάρτησε και πετάει στα σύννεφα και έχει ένα φουσκωμένο εγώ. Προτιμώ λέει ένα άνθρωπο, ένα άνθρωπο, ναι, που κάνει και τι αμαρτίε σου και μετανιώνει και λε. Ο Θεό ηλά στην τίμη του αμαρτωλό Πάρ να είσαι ένα τέλειο και να λε, Ουκοι με των ανθρώπων. Τι λε, Δεν είσαι όπω οι άλλοι, Τι είσαι εσύ δηλαδή, Τι είσαι εσύ, Άγιο είσαι, Είσαι πιο άγιος από τον Απόστολο Παύλο που έλεγε ότι εγώ είμαι πρώτο των αμαρτωλών, που έλεγε ότι ο Θεό λυπήθηκε και εμένα το έκτρωμα και με έσωσε, που έλεγε ότι εγώ προτιμώ να σωθούν όλοι οι άλλοι. Και α πάω εγώ στην κόλαση, α σωθούν οι άλλοι. Πού είναι η αγάπη σου. Πού είναι η επίοικιά σου, πού είναι η ευσπλαχνία σου, πού είναι η καλοσύνη σου. Είδα κάποιον μια φορά που είχε κόψει το κάπνισμα με πολύ κόπο. Πολύ κουράστηκε. Ταλαιπωρήθηκε, έτσι αγωνίστηκε. Μετά τον έβλεπε άλλου να καπνίζουν, του για την πλάτη. Και σου έλεγε, Αδερφέ μου, σε καταλαβαίνω. Το έχω περάσει. Σε καταλαβαίνω. Λέει ο άλλο, με συγχωρεί που καπνίζω μπροστά σου, είμαι, είμαι λίγο έτσι εξαρτημένο η χώρα μου, σε βλάπτω και σένα. Και έλεγε, Αδερφέ μου, δεν σε παρεξηγώ. Θα κάνεις αγώνα, ο Θεός σε αγαπάει Είναι μεγάλος ο Θεός Λέει συγγνώμη ρε παιδί Όχι δεν σε κατηγορώ Εγώ λέει σε, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω και σε αγαπώ Και αυτή η αγάπη γλυκένει και τον άλλον Και μπορεί και να διορθωθεί Και αν δεν διορθωθεί Τουλάχιστον από σένα δεν θα έχει πληγωθεί Τα λόγια σου δεν θα τον αγγίξουν σαν που Ματώνουν τα χέρια που τα αγγίζουν. Αυτό είναι το ωραίο Να έχει για να έχει επίκαια πρέπει να κάνει προσωπικό αγώνα. Πρέπει να πάρει λίγο σοβαρά την πίστη σου, να κοιτά τον εαυτό σου. Το ξέρω ο κύριο και το έλεγε. Το ξέρω ο κύριο και το είπε. Γιατί ήξερε ότι ό,τι και να πούμε αυτό πάλι θα μα περιτριγυρίζει. Και εγώ φυσικά δεν ελπίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι, από μια κουβέντα και από μια συζήτηση, ούτε και από ένα δάκρυ θα αλλάξει κάτι. Γιατί και εγώ έχω δακρύσει. Και έχω και εγώ δακρύσει για αυτά τα πράγματα στη ζωή μου και πάλι τα κάνω. Ήξερε ο Κύριος ότι θα μας πολεμάνει αυτό τα πάθη. Είναι ο γοησμός μας Που είναι ζυμωμένος μαζί μας Είναι το τελευταίο ρούχο που θα βγει από πάνω μας Όταν πεθάνουμε θα είναι το, το εγώ μας Αυτό το εγώ Αυτό το εγώ που μας καταστρέφει Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 4118602 και 4118640. Και για όσου θα πάνε καλά με το email, μπορείτε να, να στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση τη εκπομπή αυτή αθέατα.perasmata παπάκι.yahoo.gr Αθέατα στα ξένα ATH Αθέα τα Ή μπορείτε να στείλετε μια επιστολή ένα γράμμα για την εκπομπή αθέα περάσματα Δελιγιώργη 47, 185.34 Πειραιάς Να ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο αυτούς που βοηθούν την εκπομπή αυτή να φτάσει καθαρά στα αυτιά σας με πολύ φροντίδα και επιμέλεια και συγκεκριμένα το Βασίλη Χατζνικολάου ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει μουσικά με πολύ αγάπη και μεράκι Να ευχαριστήσω επίσης τη Φίβη και την κυρία Σοφία που σηκώνουν τα τηλέφωνα και σας ακούνε με υπομονή σε ό,τι πείτε, στις κρίσεις σας, τις απόψεις σας, τη γνώμη σας και σημειώνουν το όνομά σας και όλα αυτά που λέτε φτάνουν σε μένα και τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Δεν θα σας κρίνει ο Θεός αυστηρά αν δεν κρίνετε και εσείς τους άλλους αυστηρά. Μην ασχολείστε. Συγχωράτε. Αγαπάτε. Δείτε με πίκια τους άλλους. Κοιτάξτε με αυστηρότητα λίγο περισσότερη το δικό σας εαυτό τη δική σας καρδιά για την οποία θα δώσετε λόγο. Και όταν περάσετε από ένα νεκροταφείο δέστε τους τάφους τον έναν με τον άλλον κανείς δεν τσακώνεται. Κανεί δεν σχολιάζει τον άλλον. Καμιά γειτονιά δεν τάχει με την άλλη γειτονιά. Καρένα τετράγωνο δεν έχει πρόβλημα με το άλλο τετράγωνο. Όλοι κοιτούν μπροστά. Προ τον ήλιο. Προ τον Χριστό. Από εκεί θα γίνει η ανάσταση. Από εκεί θα έρθει ο κύριο. Και μπορεί σε αντιπανού τάφου να είναι άνθρωποι που όσο ζούσαν. Δεν μιλούσαν ο ένα τον άλλον. Δεχόνε χώνευο ο ένα τον άλλον. Δεν ήθελε να βλέπω ο ένα τον άλλον. Τώρα όμως όλα είναι αλλιώς. Αδελφοί μου, χρειάζεται μια νέκρωση... Για να έρθει μια Ανάσταση. Χρειάζεται να θάνατος του εγώ μας για να αναστηθεί εντός ο Θεός μας, ο Κύριος μας.